Χριστός Ανέστη εκ νεκρό θάνατο θανάτω ατίσας και της έντις μνήμασι ζώη χάρισάμενους. Χριστός Ανέστη. Την Κυριακή, χθες, είχαμε τη δεύτερη Κυριακή μετά το Πάσχα όπου ο Κύριος εμφανίστηκε στις μαθήτριες. Είχαμε τη δεύτερη μαρτυρία μετά την ψηλάφιση του Θώμα τη δεύτερη μαρτυρία της αναστάσεως του Κυρίου μας. Ε, και είπαμε και χθες πως οι μαθήτριες είχαν τέτοια αγάπη για τον Κύριο που ξεπερνούσαν τη λογική που έλεγε ότι ήταν αδύνατο να πλησιάσουν το σώμα του κυρίου και το να λείψουμε μοίρα εφόσον ήταν σφραγισμένο ο τάφο. Υπήρχε αυτό το εμπόδιο, υπήρχε ο φόβο των Ιουδαίων, παρά τα αυτά όμω η αγάπη του οδήγησε να κάνουν αυτή την κίνηση. Και όταν υπάρχει αυτή η αγάπη, ανατρέπονται οι όροι τη φύσεω. Ο τάφο ήταν κενό ο άγγελος εκάθητο μπροστά στον τάφων και τους έδωσε τη μαρτύρη της Αναστάσεως και τους είπε να αναγκύλουν το γεγονός του μαθητέ και το Πέτρο και ειδικά στον Πέτρο για να δοθεί η μαρτυρία ότι έγινε αποδεκτή η του από τον Χριστόν γιατί ο Πέτρος επειδή αρνήθηκε τον Χριστού είχε το λογισμό ότι τώρα τι γίνεται για να του δώσει την βεβαιότητα ότι ο Κύριος ότι είναι μέτοχος αυτού του γεγονότου της Αναστάσεως και ότι ο καρπός του Σταυρού και της Αναστέσεως αυτό ήταν είναι η συγχώρεση και η αποδοχή της μετανοίας γι' αυτό δίδεται αυτή η μαρτυρία ε, για τον Πέτρο. Αυτό που βλέπουμε στις μαθήτριες είναι η μεγάλη τους αγάπη για τον Θεό όπου ξεπερνούν τον φόβο κατά το λόγο του Αγίου Αντου, του Αποστόλου ότι η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Παράλληλα μας προτείνεται και μια στάση ζωής μέσα στις σχέσεις μας. Ότι κριτήριο ή θα είναι το συμφέρον και η λογική του κέρδους που μαρτυρείται ο φόβος, η ανασφάλεια, η διεκδίκηση, η κυριαρχία ή προτείνεται η αγάπη δυνατότητα ανοίγματο και προσφοράς. Αυτό όμως που κανείς μπορεί να δει δεν είναι να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τη συμπεριφορά μας η οποία να ταυτίζεται με τα πρότυπο συμπεριφοράς το οποίο μπορεί να υπακούει σε αυτή τη λογική αλλά προϋπόθεση είναι να αλλοιωθεί ο εσωτερικός μας κόσμος για να μπορέσει να βγει και στην πράξη μας και στη συμπεριφορά μας και στη στάση ζωής μας κάτι ανάλογο. Αυτό που υστερούμε θα είναι ότι ακούμε εμεί πέντε πράγματα και λέμε θα κάνουμε αυτά τα πέντε πράγματα. Αυτά τα πέντε πράγματα όμως είναι ένα κανός συμπεριφορά που είναι η έκφραση μιας τάσης ζωής εσωτερικής. Αυτό λοιπόν που πριν από όλα έχουμε να κάνουμε είναι να αποκαταστήσουμε την εσωτερική μας πραγματικότητα. Δηλαδή να αγαπήσουμε τον εαυτό μας που δεν σημαίνει αυτό Κανείς ακούγονται αυτή τη λέξη «αγαπώ τον εαυτό» μπορεί να φαντάζεται «κάνω αυτό που έχω ανάγκη». «Κάνω αυτό που πραγματικό έχω ανάγκη και ίσως αγνώ, κάνω αυτό που είναι ωφέλιμο». Γιατί η ψυχολογική στάση «αγαπώ τον εαυτό μου» σημαίνει «αναγνωρίζω τις ανάγκες μου και προσπαθώ να τις εκπληρώσω». Η πνευματική στάση «αγαπώ τον εαυτό μου» σημαίνει «ακούω το βαθύτατο μου είναι τι έχει ανάγκη για να τον απαύσω». Χωρίς το ξεκαθάρισμα αυτής της κατάστασης του τι έχω ανάγκη τα μέσα μου για να παύσω δεν είναι ικανός ο να αγαπήσει. Δηλαδή το πως βλέπω τον άλλον περνάει από το πως βλέπω τον εαυτό μου. Ανάλογα πως βλέπω τον εαυτό μου, πως τον προσεγγίζω, πως τον ελέγχω, πως τον κρίνω, πως τον τοποθετώ, πως αξιολογώ τα της καρδίας μου, τα της ζωής μου Κατά ανάλογο τρόπο βλέπω και τα των ανθρώπων και των το, δικών μου ανθρώπων. Η ποιότητα λοιπόν της αγάπης προς τον εαυτό μου κρίνει την ποιότητα αγάπης και προς τους άλλους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως ακούγεται θεωρητικό. Θα το δούμε λοιπόν σήμερα πρακτικά αυτό τι σημαίνει. Αυτά που θα πούμε δεν ξέρω αν μα παίρνει ο χρόνος αν δεν μας παίρνει κι άλλη φορά είναι πολλά και πρακτικά. Και τα πήραμε από του πατέρες τη μας συγκεκριμένα από κάποιους ασκητές που δώσαν κάποιους κανόνες συμπεριφοράς για τους μοναχούς τους που ισχύουν όμως για όλον τον, όλο τον κόσμο, για όλους τους ανθρώπους. Αυτές, αυτή η πρακτική στάση είναι πανανθρώπινη, ισχύει για όλους. Και η βάση όλων αυτών είναι ότι και αυτό αν παίρναμε έναν τίτλο σε αυτά όλα είναι ότι η ευγένεια και η κοινωνικότητα είναι η αρχή της πνευματικής ζωής. Να δούμε τι εννοούμε κοινωνικότητα και να δούμε τι εννοούμε ευγένεια. Αυτή λοιπόν η στάση αυτή η ευγένεια και αυτή η κοινωνικότητα σαν τίτλος που έχει ένα περιεχόμενο καθορίζει ρυθμίζει την ποιότητα της πνευματικής ζωής. <coughs> Θα δούμε λοιπόν αυτούς τους μοναστικού κανόνες οι οποίοι έχουν μεγάλη πρακτική αξία και ταυτόχρονα καταδεικνύουν τη γύμνια μας. Πολλές φορές κανείς τον μιλεί για αυτά τα πράγματα, οι ακροτές ταυτίζουν αυτόν που μιλεί με αυτά που λέγει. Δεν είναι καμιά σχέση αυτό. Και σε μας γενναν τροπή αυτό το οποίο μελετούμε, αυτό το οποίο σας αναφέρουμε αυτό που διαβάσαμε. Δεν είναι ένα προβληματισμό για τη δική μας εξέλιξη. Αυτό επίσης που είναι εντυπωσιακό είναι ότι... Εάν δεν μελετήσουμε του πατέρε μα και δεν μετέχουμε τα λόγια του και δούμε μόνο την προσωπική μα ζωή, θα νομίσουμε πω η πνευματική ζωέ είναι κάτι απλό ή δύο-τρία πραγματάκια. Και δεν έχει ευρύ πεδίο αναφορά και άσκηση. Και θεωρούμε ότι οι πνευματικέ ζωέ είναι τρία πραγματάκια. Εάν δούμε όμω του πατέρε, θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ πλούσιο το πλαίσιο και μεγάλο το πλαίσιο τη πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου και πολύ, και πολύ μεγάλη. Ποικιλία δρόμων για να πλησιάσουμε την αλήθεια και τον Θεό. Επίσης υπάρχουν τόσες λεπτομέρειες της, πνευματικ... της καθημερινής μας ζωής που είναι πάρα πολύ και κρίνουν πάρα πολλά πράγματα. Να δούμε λοιπόν οι πατέρες που θα ασχοληθούν ο Μέγας Αντώνιος, ο Όσιος Νίλος ο Ασκητής και κυρίω ο Μέγας Βασίλειος οι οποίοι κάναν κάποιου κανόνες που είπαμε μία φορά τη ζωή των χριστιανών, των μοναχών τότε, αλλά και για όλους μας. Λέει ο Μέγας σαν ένα, έναν κανόνα. Ποτέ μη δυσκολέψεις τον άλλον. Ποτέ μη προσπαθήσεις να επιμείνεις στο λόγο σου. Ένα απλή κουβέντα. Ποτέ, λέει, και, κοιτάξτε, λέμε. Τι είναι η πνευματική ζωή. Αυτό είναι πλαίσιο αφορα, α, αναφοράς. Είναι ένα δείκτη ζωή. Είναι ένα κανόνα. Δηλαδή, αν θε να πα κάπου, θες μια ταπέλα να σου δείξει. Λοιπόν, η οδό που οδηγεί στην ανάπαυση, στην ειρήνη και στο Χριστό είναι αυτοί οι δείκτε. Ένα λοιπόν, που μα προτείνει ο Άγιο Αντώνιος μέσα από τη δική του εμπειρία είναι αυτό. Ποτέ μην δυσκολέψει τον άλλον, ποτέ μην προσπαθήσει να επιμείνει στο λόγο σου. Που σημαίνει. Είπε κάτι στον άλλον και σου λέει, Δεν είναι έτσι, όπω το λε. Μην προσπαθείς λοιπόν να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο, Αλλά βρες έναν ευγενή τρόπο να καταλάβει ο άλλος ότι είναι νικητή. Λες εσύ κάτι. Ο άλλος διαφωνεί. Μην επιμεινεί το λόγο σου. Και πεις «Μα εγώ έτσι το ξέρω». Αυτό θα σου πει κάτι άλλο. Μετά θα σου «Θα διαβάσω και θα σου πω». Θα αρχίσω να ρωτάω να αποδείξω μέσα μου ότι έχω δίκαιο. Και αυτό το δίκαιο να το αποδείξω αύριο σε εσένα. Αυτή λοιπόν είναι η προσπάθεια να επιμείνει, να δικαιώσει τον λόγο σου δεν έχει κριτήρια γνώμη ότι θέλω να σώσω τον άλλο ή θέλω να το ανοίξω τα μάτια του άλλου, αλλά υπάρχει ένα εγωισμός κρυφό. Βρει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έναν ευγενή τρόπο, έναν διακριτικόν τρόπο να αποδείξεις στον άλλο, να δώσει στον άλλο την αίσθηση ότι είναι νικητή. Να δώσει την αίσθηση στον άλλο ότι είναι άρχοντα. Να δώσει την αίσθηση στον άλλο ότι είναι ανώτερο από εσένα. Διότι αν δεν νιώσει ο άλλος ότι είναι ο νικητής, θα δημιουργηθεί μέσα του λέει, πικρία, αντίδραση, εκδικητικότης και μειονεξία. Αν δεν δεχθεί, αν δεν καταλάβει ο άλλος ότι είναι νικητής, θα δημιουργηθούν όλα αυτά τα συμπλέγματα μέσα στην καρδιά του. Θα υποχωρήσεις, αλλά δέστε εδώ τι πονερό υπάρχει. Υπάρχουν δύο τρόποι που υποχωρούμε όταν συγκρόμαστε με τον άλλο. Υποχωρώ αλλά με έναν τέτοιο επιτιδευμένο τρόπο που να δείξω τον άλλο Και λέω καλά δεν μιλάω μαζί σου τελείωση. Το χωρίς είναι αυτό. Η υποχώρηση πραγματική είναι αυτή που γίνεται με τέτοιον τρόπο χωρίς να δείξεις στον άλλον ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Χωρίς να το καταλάβει ώστε να νομίσει ότι σε έπεισε. Και να το κάνει κανείς αυτό όμως πρέπει να έχει μέσα του πλούτο, δύναμη άλλου είδου και ανάπαυση άλλου είδους. Αν όμω δεν είμαστε αναπαυμένοι μέσα μας και κάνουμε κάτι τέτοιο θα μας τρίψει Αυτό λοιπόν που είναι πολύ σημαντικό είναι να βρούμε έναν άλλο θησαύρο μέσα μας. Γι' αυτό είπαμε να δεν αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Και αν δεν βρούμε μια άλλη δόξα και έναν άλλον πλούτο μέσα μα, που μπορεί να είναι η αμαρτία μα που μετανοούμε, μπορεί να είναι η χάρη του Θεού, μπορεί το χάσκου του και του Θεού, μπορεί να είναι εν τέλει ένα εσωτερικό δρόμο και μια εσωτερική διαδρομή που μα οδηγεί σε μια εσωτερική συμφιλίωση και ειρήνη, τότε έχουμε ανάγκη να πείσουμε τον άλλον. Έχουμε ανάγκη να συγκρουστούμε με τον άλλο μέσα στη προσπάθειά μα να πείσουμε τον άλλο και να είμαστε εμεί οι νικητές. Εσύ, λοιπόν, λέει, βεβαίως, θα παραμείνεις σταθερός στην αλήθεια. Ή λέει ο Μέγας Αντώνιος, δεν συμπεριφέρεσαι έτσι, θα σε κυβερνήσει το πονηρόν. Να δούμε παρακάτω. Ο Μέγας Αθανάσιος έγραψε τη ζωή του Μεγάλου Αντωνίου. Είναι ο βιογράφος, ήταν και ο πνευματικός του Μέγας Αντώνιος. Λοιπόν, αυτό λέει ο Μέγας Αντώνιος που ζούσε καθημερινά έτρωγε ελάχιστο, δεν έτρωγε κάθε μέρα και ζούσε ασκητικά και λέει εξαφανιζόταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην έρημο εξάμινα, χρόνο κλπ όταν επέστρευε στους ανθρώπους αυτός ο μεγάλος ασκητής πως ήταν δέστε, αυτό είναι τρόπος ζωής που αν θέλουμε να δούμε την ποιότητα του χριστιανικού μας βίου δεν εξαντλείται σε δύο-τρία πράγματα. Εξαντλείται κυρίω στην όλη μα αγωγή, την όλη μα πολιτεία. Λέει λοιπόν ο Μέγας Αντώνιος, τι λέει ο Μέγα Αθανάσιος, Όταν γυρνούσε λέει, ο Μέγα Αντώνιος από την έρημο, λέει ήταν χαρή, γεμάτο χάρη και πολιτικό, δηλαδή διπλωματικό με την καλή έννοια, όχι πολιτική σήμερα. Λοιπόν, πολιτικό, διπλωματικό. Και πώ φερόταν, και τι σημαίνει αυτό, Τι σημαίνει διπλωματικό, Τι σημαίνει χαρί. Δεν λέμε ευθέω την αλήθεια ενό τον άλλον όταν δεν την αντέχει. Λέμε για παράδειγμα, λάθος έκανες, Αυτή είναι αλήθεια. Η αλήθεια να λέγεται. Εμεί υποστριχτέ αλήθεια. Αυτή η αλήθεια που έχει αυτήν την διάθεση, είναι ένα μεγάλο ψέμα γιατί δεν υπάρχει αγάπη μέσα στον λόγο που κινούμεθα γιατί ισχυριζόμαστε ότι θέλουμε να αποδείξουμε αλή... την αλήθεια είναι στον άλλον αλλά η αλήθεια δεν είναι μία αντικειμενική γνώση η αλήθεια είναι μία δυνατότητα ενότητος με τον άλλον λοιπόν αυτό λοιπόν δεν είναι αγάπη, δεν είναι αλήθεια, είναι εγωισμός η αλήθεια να λέγεται. πόσες φορές το όλοι μας είναι εγωισμός μας αυτό. Είναι η προσπάθειά μας να κυριαρχήσουμε στον άλλον. Λέει, λοιπόν, να δούμε ο Μέγας Βασίλειος τι άλλο λέει. Δεν επιτρέπεται, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ποτέ να αργολογεί κανείς εις βάρος άλλου. Συναντιόμαστε λόγω χάρη, λέει, με κάποιον. Και του λέμε, τι κάνει καλά. Τι κάνει ο τάδε. Και αρχίζει με τα ιστορία. Α, τον καημένο τι έπαθε. Και αρχίζουμε μετά να καημίζουμε τον χρόνο μας. Για πες μου, για πες μου. Έτσι και έτσι. Και αρχίζει η ιστορία. Γιατί λέει ο Μέγας Αντωβασίλειος αναφέρεις κάτι εφόσον άλλος δεν είναι μπροστά σου. Εάν ήταν λέει θα φοβόσουν να μιλήσεις. Τώρα που δεν είναι. Γιατί λέει δεν σέβεσαι και δεν φοβάσαι τον Χριστό που είναι ανάμεσά σας ο Χριστός είναι ανάμεσά μα μας όταν συναντούμε Αυτό αυτός ο άλλος είναι εικόνα του Χριστού και λέει ο συνεχίζει ο κανόνας και λέει δεν επιτρέπεται να γελάσεις ισβάρος βάρος άλλου ας υποθέσουμε λέει ότι κάποιος έκανε κάτι άσχημο το βλέπω εγώ και κάνω νόημα με τα μάτια μου να δουν κι άλλοι και να γελάσω. και λέει με τον Χριστό μπορούμε να γελούμε Με την εικόνα του Χριστού μπορούμε να γελούμε Αυτό όμως για να, το απο, για να το δεχθεί κανείς Ενώ ακούγεται λεπτομέρεια είναι το πλέον ουσιαστικό Γιατί για να λειτουργήσει ο ανθρώπος έτσι δεν το κάνει από, μια, από έναν καταναγκασμό Να υπακούσει έναν τρόπο συμπεριφορά στα στρατιωτάκη αλλά κινείται αυτή η διάθεση από μια εσωτερική ευαισθησία. Χωρίς αυτή την εσωτερική λεπτότητα και ευαισθησία δεν υπάρχει φως. <και> Αυτά όλα είναι συμπτώματα που δείχνουν ότι κρύβεται στην καρδιά μας. Αν τόσο επιπόλαια αργαλογούμε εις βάρος κάποιου, αν τόσο επιπόλαια γελούμε εις βάρος κάποιου, Τότε δεν συνειδητοποιούμε την αξία του ανθρώπου, περιφρονούμε τον άνθρωπο και δεν κατανοούμε την ομορφιά που έχει ο άνθρωπος και το πόσο σημαντικό είναι ο Θεού. Λέει, μάλιστα δεν το αναφέρουμε αυτό, λέει ένα άνθρωπο, λέει, μια, το λέει παρακάτω, μιλάει για την γυναίκα. Αν μια γυναίκα λέει, με το μάτι, γιατί οι γυναίκε με το μάτι συνειδητοποιούν. Έχουν μια περισσότερο ευ, ευ, δηλαδή ευελιξία και με το μπάντι μπορεί να προσβάλει κάποιο, με το μάτι σου λέει να προσβάλλεις το άλλο 7 μέρες αφορίζεσαι δηλαδή απ' τα μυστήρια δίνει αυτό ένα μέτρο λεπτότητος για να καταλάβουμε τελικά πόσο χρειάζεται να προσέχουμε και, προ, και προσέχουμε όχι για να πάμε στον παράδεισο προσέχουμε γιατί ένας άνθρωπος που σέβεται τόσο πολύ την εσωτερική του κίνηση και την καρδιά του θα έχει ειρήνη. Λέμε αρρώστηση ο άλλος. Έχει ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα. Μα όλη αυτή η αναστάτωση μέσα μας, όλη η έλλειψη εσωτερικής τάξεως και αυτή η βαβούρα και η προχειρότητα και η χοντροκοπιά που υπάρχει στην καρδιά μας που εκφράζεται με την έλλειψη ευαισθησίας για τον ελάχιστον και βγαίνει ως κατάσταση οργή και δυσαρέσκειας κουρά στην ψυχή μας Τις φέρει με λαχολία, και το σώμα μας. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτόν τον σεβασμό μέσα και έξω στην ζωή του και φροντίζει να έχει αυτήν την ειρήνη, γλυκένει η ύπαρξή του. Έρχεται χαρά στην καρδιά μας. Και το σώμα μας εξηγιένεται, θεραπεύεται. Δεν είναι χωριστά το ένα από το άλλο. Όταν έχουμε ταραχή και δεν βρίσκουμε τον τρόπο ανάπαυση. Και η ψυχή μας έχει αναστάτωση. Ο ψυχισμός μας είναι σε, τα, σε, σε έλλειψη ειρήνης. Αλλά και το σώμα μας ταράσεται και αρρωσταίνει. Άλλος κανόνας του Μεγάλου Βασίλειου. Δεν πρέπει, λέει, κανείς να διορθώνει τον άλλον ή να διαπληκτίζεται. Μου λες εσύ, σου απαντώ... Εγώ, αν τα πάντά εσύ και αρχίσουν ατέλειωτα επιχειρήματα. Όμως κάποιο μπορεί να πει: Ε, τι σημαίνει να διορθώσουμε, μου, έχουμε παιδιά, έχουμε μαθητές, έχουμε αδελφού, είμαστε πάπαδε στην εκκλησία, υπάρχει πίμνιο. Πώ, τι γίνει σε αυτή την περίπτωση, χρειάζεται, λέει, ή αν πρέπει, λέει, και αν ποτέ, λέει, Να μην μιλήσεις, αν πρόκειται είσαι υποχρεωμένος να μιλήσεις, λέει, ουδαμού το τραχή καν επιτιμήσε δέει. Τι σημαίνει αυτό. Και αν χρειαστεί να κάνεις τον άλλο παρατήρηση, επειδή έχεις αυτόν τον ρόλο, να το διορθώσεις με μεγάλη γλυκύτητα. Για ποιο λόγο μεγάλη γλυκύτητα. Γιατί άμα πληγωθεί ο άλλος, θα κλείσει η του και θα δίνει χειρότερα. Αν πρόκειται λοιπόν... Να κάνεις μια παρατήρηση Μια επισήμανση Αυτό λέει να μην γίνει με τραχήν τρόπο Σκληρά Ήρεμα να γίνει Γιατί λέει άμα πληγωθεί ο άλλος Θα κλείσει η καρδιά του και θα γίνει χειρότερα. Πάζει λέει δέστε κάποια πράγματα Τα οποία ξεπερνούν ακόμη και τις ευγένειες του σύγχρονου κόσμου Λέει, είμαστε ο Βασίλειος. Πας σε κάποιο συγγενικό ή φιλικό σπίτι και αρχίζεις και λες και λε και, και, και, και νηστάζει ο άλλος και είναι κουρασμένο. και κοιτάζει πότε θα φύγει. και ασύ αρχίζεις πάλι το λόγο από την αρχή και γίνεσαι φορτικός. Λέει, ποτέ να μην γίνεσαι φορτικός. Έχουμε τη διάκριση, τη λεπτότητα. Αυτό όσο και αν θέλετε παράξενο κρίνει και την ποιότητα της προσευχής μας το βράδυ που θα μας προσευχηθούμε. Γιατί αν λάβω υπόψη μου την κατάσταση του άλλου, προσέχω τον ψυχισμό του άλλου ανθρώπου, προσέχω το πώ. τι δημιουργώ στη διάθεση του άλλου ανθρώπου, και υπάρχει αυτή η λεπτότητα, η αυτή η λεπτότητα λοιπόν σημαίνει ότι οι κεραίε μου είναι εκλεπτισμένες, είναι ευαίσθητε. Θα ακούσουν και τον Θεό που μου μιλήσει το βράδυ. Θα μιλήσω και ανάλογα στον Θεό το βράδυ. Και θα αρχίσει να υπάρχει μια ουσιαστική σχέση. Λέει λοιπόν, ενώ ο Μεγάς Βασίλος ένας ασκητής ήταν πολύ κοινωνικός άνθρωπος και τι λέει να είστε λέει ευπροσίγωροι εν τες τι σημαίνει αυτό λέει όταν κουβεντιάζετε το πρόσωπό σας να γεμίζει θυμηδία και χαμόγελο λοιπόν όταν έχουμε μιζέρια και είμαστε κατσούφιδες να κλειστούμε σπίτι μας δεν φταίει κανεί να τρώει τον αρνητισμό μας γιατί έτσι μας κατέβει και εμάς και είμαστε δυσάρεστοι. Λέει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος να είστε ευπροσίγωροι εν τεσεντεύξεσαι γλυκής εν όταν ομιλείς να ρέει γλυκύτητα να τρέχει μέλη από το στόμα σου. Θέλετε κάτι μέχρι εδώ να ρωτήσετε, θα πούμε και εσάλα. άλλα. Εσείς το πρώτο που είπατε ότι είναι αφορά τη γνώση. Ποιο? Το πρώτο κανόνα που αφορά σήμερα. Αφορά τη γνώση, δηλαδή να μην διαρθώσουμε τον άλλο να πούμε. όχι εγώ, βρήκα. Και τι γνώσει, αλλά και την καθημερινή μα ζωή. Τα πρακτικά. Δηλαδή, αυτό έχει δανείσει ένα παντό στον άλλο... Και ποιε είναι αυτέ που του χάσει και του ποιε δεν μου το επιδόσει. Δεν έχει σχέση αυτό. Αν δεν σκέφτεσαι άλλο, είναι χαζό, δεν έχει πρόβλημα. Τι να κάνουμε τώρα. Κοιτάξτε, πιάστε την ουσία. Ζήστε την ουσία και η λεπτομία θα σα δοθεί όταν πιάσετε την ουσία. Λέει λοιπόν, ένα άλλο ασκητή, όσιο νείλο. Ασκητές, δεύτερη βγαίνει, α ε. λεπτότητα. Στην ερημιά, δεύτερη λεπτότητα που είχαν. Όταν κάνουμε επισκέψει στα σπίτια. Λοιπόν, να έρθουμε και στο ψητό. <και> όταν λέει συναντιέσαι με κάποιον και όταν πηγαίνεις σε ένα σπίτι τι λέει, μην περιμένεις να σου πει καλή μέρα ο άλλος. Πρώτα να πεις. Πρώτα να το χαιρετήσεις. Είναι ταπείνωση αυτό. Εσύ πρώτος να ταπεινωθείς. Μην περιμένεις να ταπεινωθεί ο άλλος. Εσύ πρώτος να το χαιρετήσεις. Να, δω, να δώσεις τη διάθεσή σου. Εμείς επειδή... Νομίζουμε πως είμαστε πολύ άγιοι δεν καταδεχόμαστε με τους υποδιέστερους μας που νομίζουμε πως είναι να του χαιρετήσουμε. Ή όταν δούμε κάποιον που φαίνεται κοινωνικά πιο σημαντικός τρέχουμε να τον γλύψουμε. Να τον κολακέψουμε. Όταν δούμε κάποιο ε, Εντάξει, τι μας θέλει τώρα ε, να και μας ζαλίζει. Όταν με τον ίδιο τρόπο με την ίδια ευγένεια τιμούμε τον άλλο γιατί και ο πλούσιος και ο φτωχός και ο σπουδιός και αθήματος και οι ίδιοι είναι εικόνες Χριστού. Τον ίδιο Χριστό συναντούμε κάθε φορά. Τον ίδιο Χριστό ή ή χαιρετούμε. Μπορεί να διακρίνουμε τον Χριστό. Αυτό δεν κρίνει πνευματική κατάσταση. Αν αληθινά είμαστε προσευχόμενοι, Αν είμαστε μετανοούντες. Όλοι είναι χριστοί για μας. Και ο οποίος μαρτόλο Και ο Όταν διακρίνουμε στα πράγματα τότε κρίνουμε με κοσμική συνήθεια τους ανθρώπους και έτσι τους προσεγγίζουμε Τι λέει ο πατήρ αυτός ο μεγάλος Είδε τον αδελφό σου είδε Κύριε τον Θεό σου Συνεχίζει λοιπόν ο Αγιός Ιωσνήλος Εμείς πρώτοι αεί προσαγορεύσομεν είτε φίλων είτε εχθρών και αν είναι εχθρό και αν είναι φίλος εμείς θα συμπεριευθούμε με τον ίδιο τρόπο Καλά αυτό είναι ψηλά γράμματα για Άννα Πας λέει, δέστε τώρα κάποια πράγματα που είναι πολύ λεπτομέρειες αλλά πολύ ουσιαστικά Όταν πα στο σπίτι κάποιου γνωστούς και ο νοικοκύρης βρεθεί στην ανάγκη να αφήσει μόνος σου Ω, τι γίνει τότε <laughs> Μην αρχίζει να περιεργάζεσαι τα πάντα στο σπίτι του ούτε να ανοίξεις το ψυγείο ούτε το συρτάρι ούτε να δεις τι έχει μέσα Ούτε κανένα παράθερα να δεις πως ανοίγει... αν είναι διαφορετικό από το δικό σου και καλύτερο. Ούτε βιβλίο, ούτε αγγείο δοχείο δηλαδή. Γιατί μέσα στο βιβλίο μπορεί να έχει ένα γράμμα δικό του... που δεν θέλει να το δεις. Το άλλο, ούτε τα κινήτα να ανοίγουμε να βλέπουμε μηνύματα. <χω> όταν βρίσκεσαι, λοιπόν... και όταν μάλιστα, για να δώσουμε μια, τη διάθεση... Αρχον, να δείξουμε μια αρχοντιά προς την άλλη... τι γίνεται... Όταν φεύγει άλλο, για να τον κάνουμε να μην σαν άσχημα, να το πούμε. Έχει κανένα βιβλίο να μα δώσει για να περάσει η ώρα, Για να μην αισθανθεί άλλο ότι μα έλειψε. Δεν είστε Μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Εάν δεν μπούμε στη θέση του άλλου, δεν θα δούμε Χριστό. Όχι μόνο στον πόνο του άλλου και σε αυτά τα απλά και λεπτομερή πράγματα. Να κάνουμε τον άλλον, αισθάνεται άρχοντα, να τιμούμε τον άλλον. Λέει, όταν βρίσκεσαι με κάποιον να είσαι τόσο σοβαρό και όμορφο. Και χαριτωμένος. Ώστε να είσαι ιεροπρεπής και σεβαστός. Τι λέει ο ασκήτης ο όμορφος. Γιατί το λέει αυτό το πράγμα. Οι όλοι σου παρουσίαν είναι τιμητικοί για τον άλλο. Το βάδισμα σου είναι ανθρωπρεπές. συμπληρώνει και, και, και τη γυναίκας ακόμα να είναι ανθρωπρεπές. Να υπάρχει λέει, μια αξιοπρέπεια. Όταν συναντούμε τον άλλον άνθρωπο. Όταν σου βάλει να φας, μην αρχίζεις να τρως λέμαργα, να ορμάζεις, να βουτάς και ψωμιά από εδώ και κρέτα από εκεί και δεν αφήνεις τίποτα και το ματάκι σου, δεν το μένες σου, στη φλέμμα σου και δεν θα φ... Τι προλάβουν να φάμε. Και αν ακόμη, λέει, πίνας, να μην τρως λέμαργα, λέει, για να προσβάλεις τον εαυτό σου. Σας φαίνονται αστεία. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικά. Εμεί λέμε φιλοσοφίες, θεολογίες και κοιτούμε αυτά τα πολλά και πρακτικά. Λοιπόν, μην προσβάλλεις τον εαυτό σου. Και αν ακόμη πεινά λέει, να είσαι ολιγοδίετος, φάγε λίγο απ' όλα και αυτό φτάνει. Γιατί, λέει, πρέπει να είσαι μαθημένο να τρως λίγο για να μπορέσεις να συγκρατηθεί. Όταν, λοιπόν, πάω... Λέει κάποιο, φρεπάτε μου, πά να τιμήσει τον άλλον. Ευχαριστήσει για το φαγητό που έκανε. Εμένα μου λε: τιμάς το φαγητό πάνω από αυτόν. Λέει: Ευτυχώ που μου μαγείρεψε, ευτυχώ που είναι και αυτό, γιατί δηλαδή το φαγητό είναι το όχι ο, ο άνθρωπο. Αν χρειαστεί να σε φιλοξενήσουν, τι λέει, Στο σπίτι να κοιμηθεί. Μην πέσεις εσύ πρώτος να κοιμηθεί. Και οι άλλοι δεν ξέρουν τι να κάνουν μέσα στο σπίτι. Όχι <Λε> να αρχίσουμε τώρα εκεί. Ανατολίτικη επίσκεψη Τρώμε, κοιμόμαστε, μετάντε Κοιμάτε κι άλλο στους σπίτους Εμεί Εμείς αφήνουμε κι ένα στιγμίμα φύγαμε <σκυρίζει> Να κοιμηθεί λιγότερο από όσο κοιμάσαι σπίτι σου Διότι πρέπει να κάνεις παρέα στους ανθρώπους που σε φιλοξενούν Να κουβεντιάσεις μαζί τους Να δείξεις την αγάπη σου Να δώσεις τα δώρα που έφερες να νιώσουν ότι στο σπίτι τους μπήκε ένας άγγελος. Το νιώθουμε, το κάνουμε. Έχουμε αίσθηση ότι πρέπει να μεταφέρουμε στον άλλο τη χαρά. Ότι μπήκε ένας άγγελος σπίτι τους. Τους μεταφέρουμε όλη την καλοσύνη της καρδιάς μας. Με όλη τη στάση μας. Ή αν θέλει κάποιος να διακρίνει πού είναι ο Χριστός. Θα το δει στου χριστιανούς. Ποιοι είναι οι χριστιανοί, αυτοί οφείλουν να είναι οι χριστιανοί. Αυτό ο άνθρωπο είναι που πραγματικά έχει χριστόν. Κάτι άλλο λέει ο Μέγα Βασίλειο. Όταν θα του πει, ό,τι θα του πει, ό,τι σκέπτε να του πει, να του το πει. Έχει κάτι στο κατά νου, μην το κρύψει να του το πει. Αφού πρώτα όμω λέει, πε τι λέει ο Μέγα Βασίλειο, πει δύο κουβέντε που θα του δώσουν χαρά, παρηγοριά και ανάσα. Έχω κάτι να πω στον άλλον κάτι κατά νου, που δεν είναι τόσο ευχάριστο πρώτα λέει να του πεις δυο κουβέντες που θα του δώσουν χαρά παρηγοριά και ανάσα να τον κάνεις αυτό να πει ανακουφίστηκα, χάρηκα λέει λοιπόν προπηδάτο όπως παρακλήσει ο λόγον των λοιπών σου ρημάτων κυρών σου τον πλησίον αγάπη. Να επικυρώσεις την αγάπη σου προς τον πλησίον, να το δώσει παρηγοριά. Εφόσον λοιπόν αισθανθεί όλος με αυτά που του είπες όμορφα, να νιώσει ανακούφιση παρηγοριά, τότε πες το τι θέλεις. <κυρί> να κάνετε λέει τους άλλους άλλο κουφό τώρα. Να κάνετε τους άλλου να σας καμαρώνουν. Να σας αγαπούν. Να χαροπηδούν από τη χαρά τους όταν θα σας συναντούν. Πώς θα συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο. Να χαιρόμαστε. Να δίνουμε αυτή την αίσθηση στον άλλον άνθρωπο. Να χαίρεται που θα μας βλέπει. Πού θα μας συναντά. Ξέρετε γιατί. Υπάρχει κάτι που είναι λίγο παράξενο. Γιατί να δώσουμε χαρά στον άλλο. Γιατί να δώσουμε στην αίσθη... στον άλλο την αίσθηση. Την ανάγκη να μας δει και να χαίρεται. Γιατί... Όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους, στο σπίτι τους, στο σώμα τους, στην ψυχή τους έχουν πόνο, έχουν αρρώστιες, έχουν δυσκολίες, έχουν βάσανα και ο καθένας μας το κρύβει μέσα, στο πουνγκεί της καρδιάς του. Έχει ένα καημό καθένα, καθένας με ένα βάσανο που δεν το ομολογεί. Και λοιπόν ο κάθε άνθρωπος είναι βασανισμένο. και όλοι είμαστε βασανισμένοι και δεν το ξέρουν οι άλλοι έτσι εγώ. Δεν ξέρω τι πόνο έχεις εσύ και εσύ δεν ξέρεις τι πόνο έχω εγώ. Μπορεί να γελώ, να φωνάζω, να παίζω, αλλά κατά βάθος, <coughs> πονώ και γελώ και φωνάζω για να σκεπάσω τη λύπη μου. Γι' αυτό δώσεις στον άλλο πρώτα ένα χαμόγελο. Δεν ξέρουμε τι πόνο έχει ο κάθε άνθρωπος και ο διάβολος, ο αντικείμενος έρχεται να, μετα... να επιδεινώσει στον άνθρωπο τον πόνο, τη στενοχώρια, την θλίψη. Και εμείς επειδή δεν θέλουμε να παραδεχθούμε αυτό το πράγμα, παίζουμε θέατρο. Και στον εαυτό μας και στους άλλους. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος έχει πόνο στην καρδιά του, πριν του πεις οτιδήποτε, δώσ' του ανακούφιση, δώσ' του παρηγοριά, δώσ' ενθουσιασμό, δώσ' του ενσιοδοξία, δώσ' ελπίδα. Γιατί ο καθένας μας ψάχνει τρόπο να κρύψει αυτό που υπάρχει μέσα του όταν ο άνθρωπος λέει την ευχή για παράδειγμα Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με στο με ελέησον με περιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι όταν λοιπόν ότι όταν ο Θεός να δούμε πως συνδέεται αυτό με την πνευματική ζωή όταν ο Θεός βλέπει την αγάπηση που υπάρχει εις την καρδιά μας και την καθημερινή άσκηση να κάμουμε ευρύχωρη την καρδιά μας και να αποδεχθούμε τον κάθε άλλον όποιος κι αν είναι τότε θα κάνει ευρύχωρο και ο Θεός στον παράδεισο και θα χωρέσουμε κι εμείς κι εσείς κι εγώ κι εσείς κι όλοι μας αυτό σημαίνει χωρούμε στον παράδεισο εφόσον η καρδιά μας ασκείται στον αχωρή τον καθέναν. Όταν όμως ιδιοτροπεύουμε και υψώνουμε τη λογική μας και υψώνουμε την ηθική μας και υψώνουμε τα δεδομένα μας τις απόψεις μας ή την αρετή μας με μια έλλειψη ουσιαστικής και αληθινής εσωτερικής ευγένειας και κοινωνικότητους αποκλείοντας με στενόκαρδων τρόπων κάποιους στην καρδιά μας γιατί δεν τους γουστάρουμε γιατί μας ταλαιπωρούν γιατί δεν μα, μας ενοχλούν γιατί δεν μπορεί να χωρέσουμε στον παράδεισο ο άνθρωπος λοιπόν που αρνείται το πνεύμα της κατακρίσεως με αυτόν τον πραγματικόν τρόπο γιατί η κατάκριση δεν είναι απλώς ξέρετε δεν έχω κάποιον αρνητικό λογισμό για κάποιον αλλά είναι μια γενικότερη στάση ζωής που Ενεργοποιώ καθημερινά την ευαισθησία μου, την καλοσύνη μου για τον άλλον. Και δεν με αγγίζει η αμαρτία του. Και δεν με αγγίζει το πάθος του. Και δεν με αγγίζει η διοτροπία του. Λέει κάποιος, μην κρίνεις, αλλά μα άνθρωποι είμαστε, κρίνουμε. Και λέμε εντάξει, κι αν κρίνεις πες Θεέ μου έλεσαι κι αυτό είναι και εμένα. Αυτό είναι ένα ψέμα. Αφήνουμε πρώτα να μπει η κατάκριση καλά καλά μέσα μας και λέμε Θεέ μου ελέησαι και εμένα και αυτό Είναι ικανομική την κατάκριση και μετά δικαιωνόμαστε Όχι Η άρνηση η κατάκριση σημαίνει και η άρνηση κρίση. Βγάζω από το λογισμό μου Βγάζω από την καρδιά μου οποιαδήποτε ιδέα έχω για τον άλλον Και το βλέπω έξω από την ιδέα πρόσωπος εικόνα Χριστού Ξέρετε πόσο απάτη είναι Γι' αυτό αμαρτάνουμε Γι' αυτό πέφτουμε σε αμαρτίε και δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί μα έγινε ένα με το πετσί μα η κατάκριση, ω ήθο. Που δεν είναι, ξέρετε, επικίνδυνη κατάκριση όταν να δω να σφάνε και πώ τον άλλο είσαι έτσι, αλλά η χειρότερη κατάκριση όταν είμαστε ξυπνάκιδε και νιώθουμε ότι είμαστε τόσο ευφύ που κατανοούμε τον άλλο και προσεγγίζουμε τον άλλο με την ιδέα που έχουμε στο μυαλό μα για τον άλλο. Αυτό δεν είναι ευρυχωρία. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Και αυτό δεν το κάνουμε πιέζοντας στην εαυτό μας να το κάνει. Άνθρωπος ο οποίος καίμος του είναι να αναζήτηση του Θεού. Καίμος του είναι να αγαπήσει τον εαυτό του και να βρει την αλήθεια και να αναπαύσει τα σωθικά του, να αναπαύσουμε τα σπλάχνα μας, να αναπαύσουμε την καρδιά μας. Αυτός ο άνθρωπος είναι, πώς το λέμε, καπνισμένος, είναι ψημένο στην αναζήτηση. Έχουν διευρυνθεί οι οριζοντέ του και η του. Δεν μπορεί να είναι στενό καρδό. Και αυτό ο άνθρωπο, με αυτή τη στάση ζωή, με αυτή την υπαρξιακή στάση ζωή, έχει μέσα του ένα πράγμα που χωνεύει εύκολα τι κατάσταση του άλλων ανθρώπων. Όταν άλλο έχει, δεν έχει πρόβλημα στο μάχη του, δεν χωνεύει καλά, παίρνει ουσίε για να χωνέψει. Λοιπόν, για να μπορέσω να χωνέψω τον άλλον να χωνέψω την, άλλη, την κατάσταση του άλλου ανθρώπου Χρειάζεται να υπάρχει ένα διαλυτικό ένα έτσι, που να φομιώνει τα πράγματα mm. και αυτό είναι η συντριβή στην αναζήτηση η συντριβή της αναζήτησης διευρύνει τους οριζοντές μας, τις αντιλήψεις μας μας κάνει ανοιχτούς ανθρώπους, ελεύθερους ανθρώπους, συγκαβα... συγκαταβατικού ανθρώπους και δυνάμεθα με εύκολο τρόπο, με μια απλή εσωτερική κίνηση να αποτυνάξουμε και να διώξουμε να, και να απομακρύνουμε οποιαδήποτε ιδέα έχουμε για τον άλλον άνθρωπο μέσα από την οποία καθορίζει τη σχέση μας και τη στάση μας έναντι αυτού. Αυτό σημαίνει ελευθερία. Ελευθερία πραγματική είναι αυτή. Να ξέρω τι εγκληματίας είναι ο άλλος, να ξέρω τι έκανε και να μην με αγγίζει αυτό με μια αναπήνε σωτερική κίνηση η οποία δημιουργείται γιατί έχω μέσα μου συντριβή στην αναζήτηση. Γιατί η πραγματική αναζήτηση περιέχει όλο το πανανθρώπινο γένος Δεν μπορώ να αναζητώ εγώ το δικό μου παράδεισο, το δικό μου Θεό. Αναζητώ τον Θεό όλων, τον παράδεισο όλων. Για να βρω τον Θεό και να ζητώ έναν Θεό που είναι όλου του κόσμου Θεός Δεν μπορώ να έχω συνειδητή βρήκα τον Θεό μου. αυτός σημαίνει βρήκα την κόλασή μου. Βρήκα τον δαίμονά μου. Για να πω ότι βρήκα τον Θεό μου, βρήκα τον Θεό μα. τον Θεό όλο του κόσμου. Και σε αυτή την αίσθηση, λοιπόν, σε αυτή την αναζήτηση εμπεριέχεται όλο ο πανανθρώπινος πόνο και όλη η πανανθρώπινη αναζήτηση. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, δεν μπορεί να εγκλωβίζουμε σε ψυχολογικά σχήματα του τύπου αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώ, αυτό το χωνεύω, αυτό το αυτό είναι επικίνδυνο, αυτό είναι ακίνδυνος, αυτό είναι ωφέλιμο, αυτό είναι ανοφελή. Είμαι ελεύθερο από αυτή την κατάσταση. Μέχρι εδώ. Επειδή όμω αυτά ακούγονται λίγο. Όχι τόσο ενδιαφέρον, θα αυτό κάνουμε το κάνουμε στο κλασικό ενδιαφέρον μεταξύ ανδρός και γυναικός. Πώς πάει αυτό. <σχολεύει> για να έχει λίγο πιπέρι. <σχολεύει> <σχολεύει> <σχολεύει> <σχολεύει> να δούμε τι λέει ο Απόστολος. Θα πάρουμε την ιστορία από τον Απόστολο Πέτρο. Πώς τοποθετεί ο Απόστολος Πέτρος τη σχέση ανδρός και γυναικός. Λέει για τη γυναίκα. Τι συμβουλεύει τη γυναίκα. Εν το αθάρτο του Πραέως... Και ησυχείου πνεύματος ο εστί ενώπι του Θεού πολυτελές. Τι σημαίνει τούτο. Η γυναίκα δηλαδή με απλά λόγια. Να δείχνει στον άντρα της πραότητα και ηρεμία. Να μην καταπιέζει, να καυγαδίζει με τον άντρα της. Να μην επιτίθεται, να μην εκνευρίζεται, να μην συνεχωριέται. Να είναι ένα πράος άνθρωπος. Και εμεί δεν τις προεκτάσεις που θέλουμε να μην μουρμουράει, να μην κρινιάζει, ξέρετε αυτά. Και καμιά φορά η γκρίνη μου είναι χειρότερη επίθεση Η παθητική, ε, η, παθητική η επιθετικότης η, Καμιά φορά επιθύμεις και πολύ να σου φωνάξεις Βρίσεις παρά κάθε παθητικά έτσι μίζερα Που είναι πιο βίαιος τρόπος Και σου πάει πιο πολύ τα νεύρα Και κάνει πιο... να τσαντίζεσαι πιο πολύ Να το παίξεις κακομύρα Δεν είμαι καλά Έχεις τίποτα <ΣΣΣΣ> όχι τι έχω <ΣΣΣ> Μήπω έχει περίοδο ούτε περίοδο έχω <ΣΣΣ> Ε τι έχεις βρε παιδί μου Ε να τίποτα και κάνει έρωτα μετά από δύο μήνες Αλλά δεν έχει τίποτα <χει> Αυτό είναι μια επιθετική στάση Μια αρνητική στάση Που φαίνεται να μην είναι, είναι έλλειψη πράοτητας αυτή Γιατί το λέει όμω στις γυναίκες αυτό Και το λέει στους άντρες. Γιατί λύσει στις γυναίκες να, είναι, να έχουν πράοτητα Και όχι στου άντρε. Άλλο ψυχισμό έχει ο άντρας Άλλο ψυχισμό έχει η γυναίκα οι άνδρες έχουν άλλη καρδιά λοιπόν και άλλο ψυχισμό είναι διαφορετική. και εύκολα εξάπτονται οι άνδρες και έχουν εγωισμό πιο πολύ από τις γυναίκες γιατί λοιπόν πολύ εγκεφαλικά πολύ λογικά γυναίκες πιο καρδιακά και ταπεινώνουν το πιο εύκολα έχουν έντονο, πιο έντονο συνέστημα Ο καλός λοιπόν και γλυκής τρόπος τη γυναίκα μπορεί να κάνει αρνάκι τον άντρα αν αρχίσει τη λογική σου και λες μα μου κάνει αυτό μου κάνει ε, εντάξει το κάνεις χειρότερο διάβολο Μάθε λίγο ευέλικτη να είσαι Μάθε τα κόλπα της μάνας του <laughs> Γιατί οι άντρες συνήθως θαυμάζουν τη μάνα τους κολού τη μάνα τους Μάθε τα κόλπα της βρέας πως λειτουργήσε Φέρσου με ευελιξία Με διπλωματία Με γλυκύτα των τρόπων Ας είπε και μια κουβέντα παρα... Και έβρισε Μην το κρατάς αυτό Ξέχνα το Ωχ, το Η ευελιξία λοιπόν Της γυναίκα που Λοιπόν, η ευελιξία της γυναίκας Που δεν απαντάει Με αντίδραση με αντίσταση και εγωισμό μπορεί να θεραπεύσει και να βελτιώσει την κατάσταση Αυτό για τη γυναίκα, για τον άντρα Τι λέγε τον άντρα ο Αποστολός Πέτρος Οι άνδρες συνικούντες καταγνώση Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, συνικούντες καταγνώση Εσύ λέει κατά, κατά άλλων προς τον άντρα που απέκτησες γυναίκα και εσείς μαζί τη να τι σημαίνει αυτό Να ξέρεις τι ζητάει η καρδιά της γυναίκας Να ξέρεις την ιστορία που σου οδηγήθηκε Από την πρώτη μέρα που σε γνώρισε Να μην ξεχάσεις τίποτα Πώς θα σου είπε <χω> Να ξέρεις την ψυχολογία της Γιατί άλλη ψυχολογία του άνδρα Και άλλο της γυναίκας Αλλιώς μας έπλασε ο Θεός να συνδέονται, γιατί μας έπλασε ο Θεός διαφορετικά. Για να συνδέονται και να συνενούνται λέει τα διαφορετικά, για να προκύψει η πληρότητα, η τελειότητα. Να υπάρχει δηλαδή η αλληλοσυμπλήρωση Να δείχνεις ότι αγαπάς τη γυναίκα σου, ότι την θυμάσαι, ότι προσέχεις κάθε ανάγκη της. Όχι με υπερηφάνεια λέγει Αλλά πως, ως ασθενεστέρο το σκεύει το γυναικείο απονέμοντες τιμή Να δώσεις τιμή ως ασθενεστέρο σκεύει <κοί> Λοιπόν, στη γυναίκα λέγει να έχει πραιότητα προς τον άντρα στον άντρα λέει να τιμά τη γυναίκα του Γιατί, υπάρχει και ένα άλλο στις γυναίκες Έχουμε δει ότι η γυναίκα έχει δυνατή καρδιά, έχει πολλές αντοχές συναισθηματικές, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν, δεν διορθώνει η κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό. Όταν δεν τιμάς τη γυναίκα όπω πραγματικά έχει ανάγκη, μπορεί να σπάσει ένα ποτηράκι. Χωρίς μάλιστα να το καταλάβεις. Το όριο στη γυναίκα δεν, δεν γίνεται εξωτερικά αντιληπτό. Μπορεί μια γυναίκα να αντέχει, να γκρινιάσει, να χωριέται, να μην μιλάει. Όταν θα ραγεί το ποτήρι και θα σπάσει, δεν το καταλάβει κανεί. Ο σύντροφο δεν το καταλαβαίνει. Τελείω όμω εκεί. Δεν διαρθώνει τίποτα μετά. Πάρα πολύ δύσκολο. Εσύ θα θέλει μετά κάτι, θα επιμένει, θα φωνάζει, θα παρεξηγήσει, αλλά δεν κατάλαβε ότι έσπασε η καρδιά τη γυναίκα. Και άμα σπάσει ή έστορα γύσει, δύσκολα αποκαθίσταται. Αυτή είναι η διαφορά. Λόγω του ότι λειτουργεί πιο συναισθηματικά και καρδιακά. Τώρα. Ποια είναι η πρόοπτικη αυτή τη σχέση, Λέει κάπου αλλού, ότι προσέχετε, λέει την σχέση να έχετε ειρήνη. ας υποθέσουμε εδώ στην προκειμένη περίπτωση ο άντρας και η γυναίκα να υπάρχει πραότητα από τη γυναίκα και γνώση και φροντίδα από τον άντρα, ώστε να υπάρχει σωστή συνεργασία. Για ποιον λόγο, λέει. Κάτι πολύ κουφό και ασήμαντο. Όχι για να κάνετε παιδιά. Όχι για να κάνετε σπίτια. Όχι για να κάνετε αυτοκινητά. Γιατί λέει για να κάνετε προσευχή. Να υπάρχει αυτή η σωστή σχέση. Για να κάνετε προσευχή. Γιατί λέει γιατί, συγκληρονο... γιατί είστε συγκληρονόμοι χάρητος ζωής. <χε> Τι σημαίνει συγκληρονόμοι χάρητος ζωής. Δηλαδή θα κληρονομήσετε μαζί την αιώνια ζωή. Για αυτό το λόγο κανείς χρειάζεται να είναι προσεκτικός γιατί αν έχει ταραχή δεν έχει ειρήνη δεν έχει ταυτότητα δεν υπάρχει ταυτοσημεία με τον σύντροφο ταυτότητα πνευματικής γνώμης και πνευματικής αναφοράς τότε αυτό φέρνει τέτοια αναστάλωση που χάνεται η προσευχή χάνεται ο στόχος που είναι η αιώνιο ζωή. Η πνευματική λοιπόν κατάσταση κρίνεται από αυτέ τι λεπτομέρειε. Παραδείγματος χάρη. Κάνει φαγητό το γυναίκα σου και δεν ψυχήθηκε καλά και δεν είναι καλό. Μην πει τι φάγε είναι αυτό που κάνει. Λέει αυτό είναι φόνος. Είναι φόνο πνευματικό, λένε οι πατέρε μα αυτό το πράγμα. Κάνει ό,τι σου άρεσε και φάτο με ευχαρίστηση. Αυτό είναι άσκηση. Λέει κάποιος, ε, και τι να κάνω, εμεί είμαστε παντρεμένοι άνθρωποι, έχουμε δουλειέ πού να προσευχόμαστε. Αυτή είναι προσευχή. Γιατί σκέφτεσαι ο άλλος ότι θα πληγωθεί και δεν θα τον πληγώσεις. Δεν θα τον πληγώσεις γιατί είναι ο Χριστός για σένα αυτός ο άνθρωπος. Γιατί άμα τον πληγώσει, χάνεται η προσευχή μετά, χάνεται η χάρη του Θεού. κρυώνει η καρδιά μας, αγριεύουμε. Λέει ο άλλος αρρώστησε, άμα από αυτά αρρώ τι μια θα γκρινιάξετε, μια θα βλαστημίσεις, μια θα, θα, θα ταλαιπωρήσεις, θα θυμώσεις δεν θα έχεις... θα χάνεται η ειρήνη στην καρδιά μας, χάνεται η ανάπαυση ο ψυχισμός μας πιμ, κάτω πάει και μετά αρχίζουμε την, τον πονοκέφαλο, τη ζαλάδα το στομάχι μας, η μέση μας Με όλα αυτά τα πράγματα είναι καταστάσεις και ενό ψυχισμού που δεν έχει ισορροπία χάσαμε τον προσανατολισμό, χάσαμε το μέτρο και αυτά λοιπόν, επαναλαμβάνομαι, δεν λέγονται γιατί είμαστε προ που πρέπει να έχουμε κάποιε οδηγίε προ ναυτιλωμένου. Αυτά από τα λίγα που μα είπαν οι πατέρε μα και άλλα πολλά έχουμε να δούμε είναι ένα δείκτη ζωή που πιστοποιεί την πνευματική μα κατάσταση. Αν όντω έχουμε Χριστών ή όχι. Ένα άνθρωπο που έχει Χριστών και γλυκαίνεται με την παρουσία του. Παρακολουθεί την καρδιά του πότε χάνει ή πότε βρίσκει αυτό το θησαυρό. Και ανάλογα, κανονίζει τη ζωή του, τη στάση ζωής του. Δεν κάνει τη ζωή του γιατί έμαθε ότι αυτό είναι σωστό και αυτό είναι λάθος και πρέπει να το κάνει γιατί έτσι πρέπει. Αλλά παρακολουθεί, ακούει την καρδιά του. Αν έχει ειρήνη και είναι καλά, αν είναι καλά ή όχι. Αν δεν είναι καλά, φροντίζει να καταλάβει τι γίνεται. Να μετανοήσει, να συνέλθει. Και καλός ή κακός η κακος η μετανια μας πάντα περνάει από τον συνανθρωπό μας, από τον πλησίον μας. Η μετάνοια μας η αληθινή αποδεικνύεται τι διάθεση μας βίνεται τον άλλο. Αν κανείς όντως ζει το έλεος του Θεού, την ευσπλαχνία του Θεού, την χάρη του Θεού, είναι σαν άνθρωπος ειρηνικός. Είναι σαν άνθρωπος ανάλαφρος Θυμάμαι το γερου Όταν πήγε στο μοναστήρι Όταν ζούσε Μου έκανε εντύπωση Όχι τα λόγια του Το περπάτημά του Θα αρείς πως αυτός ο άνθρωπος Περπατούσε τόσο ανάλαφρα Για να μην ταλαιπωρεί στην γη Με ένα σεβασμό προς το ίδιο το έδαφος Περπατούσε ανάλαφρα Σαν άγγελος Πετούσε Ήταν τόσο ευαίσθητος Θυμάμαι μια ιστορία που μας έλεγε Ήρθε, λέει, Κάποιο παιδί λέει, πατέρας μου καλή ήρθε με έντζι, το έιντζι, το έιντζι δεν ήξερα το πει ήρθε με και μπήκε σε να είχε μια αρρώστια αυτή την κακιά <κυρί> και ήρθε μέσα στο μοναστήρι και να μου πει ότι πατεριάκοβε, εδώ ήρθε να κολλήσω κι άλλους άκουν άρχεται κάποιος με έντζ να φιλοξενεί στο μοναστήρι και να σου λέει ήρθε να κολλήσω κι άλλους εδώ τι έκανε με αυτόν τον άνθρωπο. Τ' άκουσα παιδάκια μου αυτό καλό και στενοχωρέθηκα. Και σκέφτηκα, από πού τον έβαλα, στα δωμάτιο με αυτά τα άλλα παιδάκια, τα καλά παιδάκια, λέγε. Και λέω στον, πηγαίνω στο δωμάτιο, λέω, Γιώργο Δημήτρη Κώστα, ελάτε, σας στέλνε κάτι παπουλέ, και το σου έβαλα σε άλλο δωμάτιο. Δεν τον έδιωξε, τον άφησε μόνο του. Με τη διάκριση. Γιατί λέει, κι γι αυτό μπορεί κάτι να ακούσει και να σωθεί. Mm -hmm. Θυμάμαι το μοναστήριο του όταν ήταν, δεν ήταν αυστηρό. Λες και γινόταν εμποροπανήγυρης, κόσμος, φασαρία, πιο, πιο πολύ έβρισκες ησυχία σε έναν κεντρικό δρόμο μιας πόλης παρά στο μοναστήρι. Και το είχαμε απορία και μας την έλυσα την απορία οι πατέρες του μοναστηριού. πολύ γύρω ο Ιάκωβος, αφήστε τους πατέρες. Ένας που είναι μοναχός στην ησυχία είναι και στη φασαρία. Αφήστε αυτές τις δικαιολογίε. Αυτοί όλοι που ήρθαν κάτι μπορούν να ακούσουν και ένας μπορεί να σωθεί. Ήταν τόσο διακριτικός και τόσο λεπτός. και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είχε αυτή την ευαισθησία που έβγαινε σε όλη του την ύπαρξη. Ο τρόπος που κοιτούσε, ο τρόπος που χαμογελούσε, ο τρόπος που περπατούσε. Περπατούσε λοιπόν με έναν ανάλαφρο τρόπο ο πώ δεν ήθελε να κάνει βαριά την γη με την παρουσία του. Και με τον ίδιο τρόπο κοιμήθηκε έφυγε στον ουρανό. Αυτή λοιπόν η ευγένεια ψυχής που δεν είναι απλώς ένα χαρακτηριστικό κάποιας ιδιοσυγκρασία που ο ανθρώπου που είναι μια καλή αγωγή ή τα αγωνία διά του είναι τέτοια αλλά είναι μια πνευματική επιλογή που πηγάζει από αυτή τη πνευματική στάση και αυτή η κοινωνικότητα είναι τα στοιχεία που πηγαζει απο αυτη την πνευματικη σταση και αυτη η κοινωνικοτητα ειναι τα στοιχεια που εχουμε για να προχωρήσουμε την πνευματική ζωή Χριστιανός ο οποίο δεν είναι αληθινά κοινωνικός είναι για τα μπάζα, δεν είναι χριστιανός είναι ψεύτικο χριστιανό. Δεν μπορεί να λέμε στην εκκλησία Το κεντρικό μα μυσθήνη θεία κοινωνία και εμεί να είμαστε ακινώνητοι και να μην ξέρουμε πώ να αφαιρθούμε σε έναν άνθρωπο. Ποια κοινωνία λέει. Δεν μπορώ να λέω ότι λατρεύω να κοινωνώ, τη θεία κοινων... να κοινωνώ καθημερινά, κάθε Κυριακή να κοινωνώ το σώμα και το όμα του Χριστού και να μην μπορώ να κοινωνώ τι ανάγκε του άλλου ανθρώπου. Να κοινωνώ την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Να μπαίνω στη θέση του άλλου ανθρώπου και να μην είμαι διακριτικός. Ποια θα είναι η κοινωνία τότε, Μπορεί απλώ να κοινωνεί σαν τον εαυτό μου, γιατί λένε κάπου οι πατέρες. Πολλοί τρόποι υπάρχει που κοινωνούμε. Βασικά είναι ο μυστηριακό τρόπο, αλλά και το χαμόγελο σε έναν πονεμένο άνθρωπο είναι η κοινωνία θεού. Η επίοικια σε έναν άνθρωπο στην είναι, είναι η κοινωνία θεού. Η λεπτότητα η νεροκοινία Θεού όταν λοιπόν πηγαίνεις σε ένα σπίτι και σκέφτεσαι πως να τους δώσεις χαρά πως να μην τους θίξεις πως να τους τιμήσεις ε άμα κοινωνήσεις τι κοινωνία θα είναι δεν θα είναι φω η κοινωνία δεν θα είναι πραγματική κοινωνία αν πας όμως και λες ε μωρα και αυτοί τι θέλουν μου κουλεύουν την πνευματικότητα <κυρίζει> πω είναι έτσι αυτός, ρε παιδί μου, με χάλαση να πάω νωρίς να κάνω και τον κανόνα μου να κάνω 30 μετάνοιες να κάνω το αποδειπνό μου, να φάω το αλάδωτό μου να κάνω τη θεία κοινωνία να κοινωνήσω λίγο Χριστό Χριστός είναι αυτό που κοινό στην την άλλη μέρα Δεν είναι έτσι τα πράγματα Αν όμω, με λεπτότητα τιμήσω τον άλλο άνθρωπο και κρατήσω εσωτερική σιωπή απ' τους λογισμούς δεν συζητώνω τους λογισμούς μου αδειάσω την καρδιά μου και τιμώ το πρώτο μυστήριο τη σιωπή και την ησυχία και πάω τα και κάνω προσευχή γονατή και πόθου Θεέ μου ελεήσε σε όλον τον κόσμο και εμένα τελευταίο και λιγότεραν η προσευχή μου ποιο καρποφόρος θα είναι η θήκη την επόμενη μέρα και τι αυτό σημαίνει κοινωνό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ελπίζω στην Κυρία να ένας να φύγει. Με το λοιπόν θα τα πούμε αν θέλετε αυτό στην επόμενη Δευτέρα. Χριστό ανέστη εκ νεκρών θανάτου και τις ενισμή μα ζωή χαρισάμενος.